το μυρολόγι της φώκης. Κάτω από τον κρυμνόν όπου βρέχουν τα κύματα, όπου κατέρχεται το μονοπάτι, το αρχίζον από τον ανεμόμηλον του Μαμογιάννη, όπου αντικρίζει τα μνημούρια και δυτικός δίπλα στην την χαμηλήν προεξοχήν του γυαλού, την οποίαν τα μαγκόπεδα του χωρίου Όπου δεν μπάβουν από πρωίας μέχρι ες πέρας όλον το θέρας να κολυμπούν εκεί τριγύρω ονομάζουν το κοχύλι. Φαίνεται να έχει τιούτον σχήμα. σχήμακα. Κατέβαινε το βράδυ βράδυ η γριά λούκιανα μια χαροκαμένη πτωχή γρέα κρατούσα υπό την μασχάλην μία να αναβασταγίν δια να πλύνει τα μάλινα συντόνια της ει το κύμα των αλμυρών ήταν να τα στην μικράν βρίσιν το γλυφονέρι όπου δακρύζει από τον βράχον του σχιστολίθου και χύνεται η ρέμα εις τα κύματα Κατέβαινε σιγά τον κατήφορο το μονοπάτι και με ψήφιρο φωνή έμελπεν εν πένθιμον μυρολόγι. Φέρουσα άμα την παλάμινη στο μέτωπό τη. Διάνασκεπάσει τα όματα από το θάμβος του ηλίου Όπου ευασίλευεν εις το βουνό αντικρύ, Και ακτίνες του εθώπευον κατεναντί της των μικρών περίβολων Και τα μνήματα των νεκρών πάλευκα ασβεστομένα Λάμποντα εις τας τελευταίας του ακτίνες Εν τα πέντε παιδιά της τα οποία είχε δάψει εις το εκείνο του χάρου, εις τον γήπον εκεινο της φθοράς, το έν μετά το άλλο, προχρόνων πολλών, όταν ήτον ακομη Δύο κοράσια και τρία αγόρια, όλα εις μικράν ηλικίαν, της τα είχε θερίσει ο χάρος ο αχόρταγος. Τελευταίον επήρε τον άνδρε της και της είχον μείνει μόνον δύο ή. Ξενιτευμένοι τώρα ο ίσ είχεν υπάγει της ύπονης στην Αυστραλίαν και δεν είχε στείλει γράμμα από τριών ετών. Αυτή δεν ήξερε τι είχε να απογίνει. Ο άλλος ο μικρότερος εταξίδευε τα καράβια εντός της Μεσογείου και κάποτε έτυνε ενθυμείτο ακόμη. Της είχε μείνει και μία κόρη πανδρευμένη τώρα με μισή δωδεκάδα παιδιά. Πλησίον αυτής η να εθίτευε τώρα εις το γύρας της και δι' αυτήν επίγαινε τον κατήφορον το μονοπάτι για αναπλύνει τα χράμια και άλλα διάφορα σκουτιά εις το κύμα το αλμυρών για να τα ξεγλυκάνει το γλυφονέρι. Η Γρέα Έκυψε στην την άκραν χθαμαλού βράχου και ήρχισε να πλύνει τα ρούχα δεξιά της κατήρχεται ο μαλώτερος πλαγιαστός ο κρυμνός του γηλόφου εφού είτο το κοιμητήριον και στα κλίτη του οποίου εκεί το αενάος προς την θάλασσαν, την πανδέγμονα τεμάχια σαπρών ξύλων από ξεχώματα, ή τη ανακομιδά ανθρωπίνων σκελετών, Λύψανα από χρυσέ γόβες, οι χρυσοκέντητα υποκάμισαν νεαρών γυναικών, συνταφέντα ποτέ μαζί των. Δόστριχα από και άλλα του θανάτου λάφυρα υπεράνω της κεφαλής του ο προς τα δεξιά εντός μικράς κρυπτής λάκας παραπλεύρος του κημητηρίου είχε καθίσει νεαρός βασκός, επιστρέφων με το μικρό κοπάδι του από τους αγρούς και χωρίς να αναλογιστεί το πένθυμον του τόπου, είχε βγάλει το σουράβλι από το μαρσίπιον του, και ήρχισε να μ' φεδρόν φεδρών ποιμενικόν άσμα. Το μυρολόγι της γρέας εκόπασε εις τον του αυλού, και οι επιστρέφοντες από τους αγρούς την ώρα εκείνη. είχε δύσει εν τω μεταξύ ο ήλιος, μόνον την φλογέραν, και κοίταζον να πού ήταν ο αυλητής ώστις δεν εφαίνεται κρυμμένος μεταξύ των θάμνων μέσα εις το βαθύ κύλωμα του κρυμνού. τα ητοσικωμένη στα πανιά και έκαμνε βόλτες εντός του λιμένος αλλά δεν έπαιρναν τα πανιά της και δεν έκαμνται ποτέ των γάβον των δυτικών μία φόκη, βόσκουσα εκεί πλησίον στα βαθιά νερά ήκουσεν ίσως το σιγανό μυρολόι της γραίας και εθέλχθη από τον θορυβό διαβλόν του μικρού βοσκού και ήλθε παραέξω εις ριχά και ετέρπετο εις τον ήχον, και λυκνίζετο εις τα κύματα. Μια μικρά κόρη ή το εγγόνι της γραίας ή ακριβούλα εννέα ετών ίσως την είχε στείλει η μάνα της γρέας η μάλλον είχε ξεκλεφτεί από την ειχε στειλει η της η μαλλον ειχε ξεκλεφτει απο την αγρυπνον επιτήρησή της και μαθούσα ότι η μάμη ευρίσκετο το κοχύλι πλύνουσα εις τον αιγιαλόν Ήλθε να την έβρει για να παίξει ο λίγονης κύματα. Αλλά δεν ήξευρεν όμως πόθεν ήρχιζε το μονοπάτι από του Μαμογιάννη των Μήλων αντικρίστα μνημούρια και άμα ήκουσε την Φλογέραν επήγε προς τα εκεί και ανεκάλυψε τον γκριμένο αυλητήν και αφού εχόρτασε να ακούει το όργανόν του και να καμαρώνει των μικρών βοσκών είδεν εκεί που στην αμφιλίκη του νυκτώματος ένα μικρόν μονοπάτι πολύ απότομων πολύ κατηφορικών και νόμισεν ότι αυτό ήταν το μονοπάτι και ότι εκεί δεν είχε κατέλθει η γραία της και πήρε το κατηφορικόν απότομον μονοπάτι για να φτάσει στον τον να την ανταμώσει και είχε νικτώσει ήδη η μικρά Κατέβει ο λίγα βήματα κάτω, Ή τα είδεν ότι ο δρομίσκος έγινε το ακόμη λίγαν απόκριμνος. Έβαλε μία φωνή και προσπάθη να αναβεί, να επιστρέψει ο πίσω. Βρίσκεται επάνω στην την οφρίν ενός προεξέχοντος βράχου, ως δύο αναστήματα ανδρός υπεράνω της θαλάσσης. Ο ουρανός σε σκοτίνιαζε. Σύννεφα έκρυπτον τα άστρα και ήταν στην χάση του φεγγαριού. Ε, προσπάθησε και δεν έβρισκε πλέον των δρόμων πόθεν είχε κατέλθει. Εγύρισε πάλι προς τα κάτω και δοκίμασε να καταδύει Εγλίστρησε και έπεσε μπλουμ στο κύμα. Ήτο τόσο βαθύ όσον και ο βράχος υψηλός. Δύο οργιές ως έγκιστα, ο Θόρυβος του αυλού έκαμε να μην ακουστεί η κραυγή. Ο βοσκός ήκουσε έναν πλαταγισμόν, αλλά που ήτο δεν έβλεπε την βάση του βράχου και την άκρη του γυαλού. Άλλος δεν είχε προσέξει στην μικρά κόρη και σχεδόν δεν είχε αισθανθεί την παρουσίαν της. Καθώ είχε νικτώσει ήδη η γραία να είχε κάμει την αβασταγή της και ήρχισε να ανέρχεται το μονοπάτι επιστρέφουσα κατοίκον Εις μέση του δρομίσκου ήκουσε τον πλεταγισμόν εστράφηκε κοίταξεν εις προ σκότος προς το μέρος όπου ήταν ο αυλητής. ο σουραυλής θα είναι είπε διότι τον εγνώριζε. Δεν του φτάνει να ξυπνά τους πεθαμένους με τη φλογέρα του, μόνο ρίχνει και βράχια στο γυαλό για να χαζεύει, σημαδιακός και ατέριαστος είναι. Και εξυκολούθησε των δρόμων της, και η γολέτα εξυκολούθη ακόμη να βολτατζάρει στον λιμένα, και ο μικρός βοσκός εξυκολούθη να φυσά των αυλών του εις την της νυκτός. Και η Φώκη, καθώς είχαν έλθει έξω η τα ρηχά, ήβρε το μικρό πνιγμένο σώμα της πτωχής ακριβούλας και ήρχισε να το περιτριγυρίζει και να το μυρολογά πριν αρχίσει το εσπερινόν δείπνον της το μυρολόγι της Φώκης το οποίον μετέφρασεν εις ανθρώπινα λόγια εις γέρων ψαράς εντριβήσεις στην αφωνογουνλώ σαν των φοκών έλεγε περίπου τα εξής. Αυτή ήταν η ακριβούλα, η εγγώνα της γριαλούκενας. Φύκια είναι τα στεφάνια της, κοχύλια τα πρικιά της κι η γρια ακόμη μυρολογά τα γενοβόλια της τα παλιά. Σαν να ποτέ τελειωμό τα παθιακή καημή του κόσμου. Η Σαφφόνο Ταρά διάβασε τα διηγήματα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, το καμίνη και το μυρολόγι της φώκιας.